Κονούμε γαρά μου, τ' αγαπώ! Ελινάρα μου! Καλή χρονιά, ρε καλ... Αγάπη μου! Ζήμαι, είσαι! Είμαι στην καρδιά μου! Άσε με να πω κι εγώ. Α, πε το, έλα. Το είπα, εντάξει, για πε. Έλα, έλα, όχι που είσαι ο γάλα. Δεν θέλω. Α, Τώρα δεν θέλω. Για δεν ήσουν ένα καλάμπα στο Festival τη Νέα Γιατί δεν με καλέσανε. Για δεν σε καλάνε. Δεν με καλάνε. Δεν σε καλάνε. Αν με καλάγανε, εγώ θα ερχόμουν. Να είμαστε καλά, καλή δύναμη. Να είμαστε καλά να μα καλάνε. Να είμαστε καλά να μα καλάνε. Και να μα μαρκαλάνε. Όπα. Μη μου αρέσει η οπτική σου. Hola, Bosolar, ¿eh? Hola. Ε, δύο θέματα θα σα πω Επειδή σε έχω πρίξει λίγο με τη Μάντιστρική και τη Λίβουλ. Να σου πω τι χθε να το κάτω τίποτα, που έδειχνε το εννόκτο στο Transport και το κρατήσανε ενώ αντίθετα με τη Θάτσερ το είχαν κάνει τόσο ωραία πανηγυρισμοί Θάτσερ Τάτραινται το... και να βλέπεις και κάτι μαλλιά κάτι Πακιστανούς να Κρατάνε στη γη για τη Βασίλισσα που τους Αυτό ήταν το ένα. Και το άλλο που ήθελα να σου πω που λέμε τώρα, ρε παιδί μου, για τον Ερντογάν, τα βασικό επιχείρημα δεν είναι να πολεμήσουμε του Τούρκου γιατί θα μα πάρουν τα σπίτια, θα μα γαμπήσουν τι αδερφές και τα παιδιά. Ναι, αλλά αυτά τα σπίτια μα θα παίρνουν οι τράπεζε. Τι αδερφέ μα θα γαμπάνε τα πλουσιόπεδα τη κοπακούρα και τα παιδιά μα θα γαμπάνε ο λιγνάτη. Και διαφορά ρε που λέει των από τη Νέα Δημοκρατία. Τροπή, κύριε, όλα. Ναι. Καίρετε, ο Πολύκαρπος είμαι ο Ασυρματιστής. Πολύκαρπο, ποιος Πολύκαρπος, Άλεξ, όνομα. Ο Ασυρματιστής, ο Μαρκόνη. Πολύκαρπος λεγόσαν τόσο καιρό. Α, αυτό είναι το χριστιανικό, το κατακόσμο είναι ο αυτός, ο Μαρκόνη, η δουλειά μου. Α, έχω και χριστιανικό. Πειράζει να σου λέω ο καρπός. Ή πόλη, σαν την πολύ πάνω κάτι. Ήσου καλά και πίνεις. Να σου πω, όπως θες. Ή την πόλη, από Κάνω και pop κουλτούρα να πιάσουμε και του νέου. Λοιπόν, με το νέο έτο εκπαίδευση. ή πολικά. Πολικά, μ' αρέσει η πολικά. Ανανθλητικά το παράδοξο. Το πολικά μου θυμίζει ολιστικά. Πολυχοροχρονικό, πολυβαρητικό. Λέγω μια μαλακή. Κέρυσι, συνεχίζει εσύ. Μ αρέσει αυτό. Δεν είναι αυτό, είναι σοβαρό. Να το διδάξουμε το σύστημα τώρα το νέο έτο. Δέστε κάτι, οι φυσικομαθηματικοί τα ξέρουν αυτά. Αλλιώ μόνο τώρα οι φυσικομαθηματικοί δεν τα ξέρουν. Οι φυσικομαθηματικοί όλα για αυτά λένε. Ε, όλο παράδοξο, δε δίμων Αϊνστάιν, συστολή του Και διαστολή του Σε βρήκε η νέα χρονιά. Βλέπουμε νέα πετρία, μ αρέσει Αυτό ναι, πρέπει να το διδάξουν όμως Γιατί είδατε μετά τα 400 βίντεο που έβγαλε η Αμερική και 11 παρολίγο του καρίσματα αεροπλάνο με γιοατ. Το Πεντάγωνο τα έβγαλα αυτά. Τη μέρα που πεντάγωνο, ήταν... καλή Μόσχα. Στη Μόσχα, αδερφέ μου, στη Μόσχα. Ναι, 17 Μαΐου τη μέρα που ήταν ο Μετσοτάκης εκεί πέρα στην Αμερική και τη μήπως... μέρα αυτή που διάλεξα εδώ μπροστά σας, να τα πω. Τραγούδια και... Εμισόλογα στο φως να καταθέσω όσο μυράτε τι απόφαση δεν ξέρω αν θα αντέξω η μέρα αυτή τη μίζη μακελεύω. Ναι, να το πείτε όμω, γιατί. Θα το πούμε, Πολύ Καρπέ. Πολύ. Σαντορίνη Παύλο, τον παλιό επιστήμονα, να θυμίσει. Ξέρετε, Σαντορίνη, τι θυμάμαι. Ή ο Μήκον Όλων. Όλη τη γραμμή. Τρει ναυτικά μίλια πήγα. Εγώ τέσσερι ώρε διαστολή του χρόνου. Να το. Ο άλλο πλοίο, οχτώ μίλια καθόλου. Να το. Οι Αμερικάνε έξω μόνο τα δύο μικρά. Εκατό μέτρα πάνω από τα κεφάλια του. 2 ώρε και ένα χρόνο. Ορίστε. Δυστυχώ όμω, οι Αμερικάνοι δεν λένε διαστολή. και σε τώρα, σε παρακαλώ τώρα, όχι, έλα όχι, σε όχι, παρακαλώ όχι, έλα όχι. για τώρα, ε, εντάξει, καήκαμε αρκετά. Να σου πω κάτι, που είμαστε πραγματικά πρώτοι, έχουμε πρωτιά παγκόσμια, που δεν μας θα μπάρει ποτέ κανεί. Τη διαπλοκή, όχι. Στο ε... λάδι, στη βενζίνη, είμαστε πρώτοι. Και δεν γίνεται αυτό, με τίποτα. Δηλαδή, αυτό που έχουμε κάνει σαν πρώτοι, δεν μπορεί να γίνει ρε, φίλε, είναι σαν να ο από την Ανατολή. Από τη Δύση και Ναι, και το κατάλαβα, δεν πειράζει. Άκου λοιπόν. φιλάνε μπάτσι μπάτσους. Θα τους φιλάμε. Τα μάτ, τα, οι οι δημιρίες, η ΟΠΚΕ, οι δημηρίε, οι άμεση δράσει, οι Τι λένε, παιδάκι, μου αλήθεια. Φυλάνε μπάτσι τους μπάτσου. Που οι μπάτσι είναι για να φιλάνε του πολίτε. Αλλά τώρα οι ίδιοι μπάτσι φυλάνε άλλου μπάτσου. Από ποιου του φυλάνε. εδώ όλα σε μένα. Ε. Ε. Γιατί τους φυλάνε. Όχι, γιατί. Γιατί αυτοί οι μπάτσου που έχουν πάρει καινούργοι, που έχουμε τόση ανεργία και είναι εύκολο να γίνει μπάτσου πάρα πολύ να mm. παράστασουμε του πολίτε είναι όλοι σαν αυτόν αγάπη μόνο. Αν τον θυμάσαι στο ραντεβού στα τυφλά, Αγάπη μόνο αγαπημένοι μου και αγαπημένε μου κορασίδε. Ναι, ναι, μπάτσου που έγινε και αυτό. Συνοριοφύλακα τι έγινε. Ναι, όχι, τον είχα αποκλείσει από παντού. Αλλά το πήραμε μετά, πήρα... βγήκε υγιή, μια χαρά, όλα καλά. Με βραλισό πέρα μου! Σε βραζισό μου για όλα! Τίνεται να πούμε, τι γίνεται. Εάν η πάπο δεν ψηφίζει νέα δημοκρατία και Βελόπουλο, το την πάω να ψηφίσει. Φοβάμαι ότι δεν θα ψηφίσει βελόπουλο, την είναι δημοκρατικό. Να το σιγουρέψουμε Πολύ φοβάμαι ότι την πάπο την έχουμε χαλασμένη. Δεν πειράζει, λέω να το σιγουρεύσουμε όμω αυτό. Αν δεν η νέα δημοκρατία και βελόπουλο, εγώ την πάω να ψηφίσει. Ναι, όλοι κινούνται σε ένα... Ναι, γεια σας και χαρά σας Γεια καλέ, χαμήλωσα τον από μέσα των άλλων Άκουσες τώρα που έστειλε χειριντήματα Στελήτα μου Ωραία, χαμήλωσα τον, τον άλλο σου λέω Το χαμήλωσα, το χαμήλωσα Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια Όλους τους συντρόφου και μη συντρόφους Που στήριξαν το ψηφοδέλτιό μας Και σπάσαμε το κατευθυμένο Το Και μα ψήφισαν στο Σωματείο των Συνταξιούχων. Έχουμε βγάλει τρει έδρε από τι 7 που δεν είχαμε καμία. Έχουμε βγάλει δύο αντιπροσώπου στην Ομοσπονδία. Μα συνεχάρει ο Δήμο. Πήρε τηλέφωνο που, που μα συνεχάρει. Και είμαι πολύ, πολύ ικανοποιημένη με τον αγώνα που έκανα και σήκωσα το κόμμα μου και το πάνω ψηλά. Μπράβο. Θα πει στο θύμιο ότι ό,τι είναι η γιαγιά είναι και η στελίθα. Θα του το, το, πω. το Εντάξει Θα το, το πει εδώ που του ευχαριστώ όλου. Ναι, Μωρή, θα το πω. Αχ, αγαπώ, αγαπώ, φιλιά. Θα yeah. yeah. σου θυμίσω ότι δεν μου δίνουν POS διότι χρωστάω το υπερβολικό ποσό των 11.000 και είμαι στον Τιρεσία Τι δεν σου δίνουνε POS, POS, POS. POS. Που θα εισέπρα την τράπεζα από πάνω, αλλά το έτσι Κάποιο κανάλι λέει Αγόρασε κάτι συναιμάδε. Ο πατέρα του ο συγχωρεμένο, που ήθελε και το καριτσάκι να παντρευτεί, αλλά τέλο πάντων τώρα αυτό είναι προσωπική υπόθεση. Ο πατέρα του ο συγχωρεμένο χρωσούσε 170 εκατομμύρια και τώρα νομίζω η Eurobank του έδωσε λεφτά και αγόρασε και κάτι συναιμάδε. Και εγώ που χρωστάω 11.000 τη μεσοντηρευτεία. Τι γίνεται, Ρε Αποσύρικα. τώρα σε χάλασε, σένα. Πάρ μαύρα και πέρα να τελειώνουμε. Μαύρα, ούτε αποδείξτε τίποτα. Μια χαρά σου, κάτσε. Όχι, κάτσε γιατί όταν. Δεν χρεοκοπούν οι τράπεζες, θα τις πληρώσει ο ελληνικός λαός. Τι θα την πληρώσει ε, ρε π... μαλάκα. Κάτσε, όχι, άκουσε να τις εγώ, αν το πείω, ες, στα μου, δεν με νοιάζει καλύτερα... Να τα... στηρίξετε με... τις τράπεζες να μην τις πληρώνετε. Παράλογο, Παράλογο! να το, δεν απαντάει. Παράλογο, να το, δεν απαντάει κανείς. Άρα λογικό. Έλα, Άρα λογικό, τέλος. Ένα, ένα και ένα... Παρέθηκα. Π... γεια.